Γιώργος Κοροπούλης, Ηρακλής Λογοθέτης. Ανάγνωση, Άρτεμις Ορφανίδου, Ηρακλής Λογοθέτης. Ήχοληψία, χολιψία, ήχου, Μουσική Επιμελία, Θάνος Καλέας και Ο Συνεργάτης Χωρίς Όνομα. Πριν γνωριστούν καν, οι ποιητές είναι ερωτευμένοι. Ο Ρόμπερτ, στέλνει το πρώτο γράμμα τον Ιανουάριο του 1845. Η Ελίζαμπεθ απαντά με ένα δεύτερο. Και η θερμή αγγυλογραφία συνεχίζεται. Όταν συναντιούνται για πρώτη φορά, βρίσκονται ο ένας στην αρπάγη του άλλου. Η αγγυλογραφία συνεχίζεται. Πολύ αργά για να όπιστο Η αγγυλογραφία συνεχίζεται. Τα συναισθήματα είναι αβάσταχτα. Τα γράμματα ξεπερνούν τα πεντακόσια. Ο τόμος είναι έτοιμος να δεθεί». Τώρα δεν θα πείτε λέξη. Η δικαιολογία μου συνίσταται στο ότι δεν θα είχατε τίποτα να με θυμάστε. Ενώ εγώ έχω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Πώς υπερβολικά πολλά. Αν μπορούσα να είμαι υπερβολικά η Ελίζαμπεθ Μπάρεξα. θα σας είναι τόσο βαρύ να με χάσετε και το λέτε εσείς θυμάστε τι είχατε πει μια φορά σχετικά με τα λουλούδια ότι νιώθατε για αυτά ευλάβια αφή στιγμής είχαν εγκαταλείψει πια τα χέρια σας και δεν πρέπει να συμβαίνει το ίδιο και με τη ζωή μου που εφόσον την έχετε διαλέξει πρέπει να σας εμπνέει και αυτή σε σεβασμό πολύ περισσότερο η ζωή μου λοιπόν κοιτάξτε εγώ που ό,τι με περισσότερη θέρμη και τρυφερότητα νοιαζόμουν, βρισκόταν από την άλλη μεριά του τάφου. Νιώθω πως είναι διαφορετικά τώρα, εντελώς διαφορετικά. Δεν μου άρεσε από την αρχή να είναι τόσο διαφορετικά. Όταν ο πόνος διαδεχόταν τον πόνο, δεν μπήκα ποτέ στον πειρασμό να αναρωτηθώ πώς γίνεται να κρίνει ότι το αξίζει αυτό ο Θεός, Όπω κάνουν συχνά όσοι υποφέρουν. Πάντοτε ένιωθα πως θα τους λόγους του όμως τούτη την αλλιώτικη στιγμή που η χαρά διαδέχεται τη χαρά και που ο Θεός με κάνει ευτυχισμένη όπως λέτε χρησιμοποιώντα εσάς ως μέσον του δεν μπορώ να πνίξω μέσα μου αυτό το πως γίνεται να κρίνει ότι το αξίζω εκείνο. κατά τα άλλα μη φοβάστε τίποτα από όσα με τρομάζουν. Ο φόβος μου ουδέποτε θα μου οδηγήσει να αντιλέξω στην παραμικρή επιθυμία σας να είστε βέβαιος. Και ακόμη περισσότερο δεν θα, θα σε εμποδίσει να είστε τα πάντα για μένα. Τα πάντα. Περισσότερα και από αυτά που συνήθιζα να θεωρώ τα πάντα όταν κοιτούσα τον κόσμο γύρω μου. Σχεδόν περισσότερα και από αυτά που στα πιο παλιά μου όνειρα θεωρούσα πως είναι τα πάντα. Μπορώ όμως να ομολογήσω ενώπιόν σας και του Θεού ότι απ' όλα όσα μου συνέβησαν στη ζωή μου, τίποτα δεν μέκανε έκανε να νιώσω τόσο ταπεινή όσο η αγάπη σας. Ίσως να είναι δίκαιο ή εσφαλμένο. είναι όμως αληθινό και σας το λέω. Η αγάπη σας υπήρξε για μένα σαν την αγάπη του ίδιου του Θεού. Όμως λέγοντας μόνον ότι ήμουν στην έρημο και είμαι άμεσα στους φήνικες, δεν είναι κάτι μικρό όσο σύντομο ακούγεται. Γιατί εύκολα γίνεται κατανοητό πως είναι όταν έχοντας περπατήσει ευθείαν μπροστά εκατοντάδες και εκατοντάδες μέτρα και ενώ την κάθε σκηθροπή γεμάτη θλίψη μέρα διαδεχόταν μια εξίσου σκηθροπή, φτάνει κανείς στο τέλος της άμμου και αντικρίζει μια πηγή. Σκέφτηκα επίσης, ευθύς εξ αρχής, ότι αυτό το συνέστημα υπήρξε εκ μέρου σα μια απλή γενναιόδερη παρόρμηση που πιθανότατα θα εξαντλεί το μέσα ίσως σε μία εβδομάδα. Αυτή η παρόρμηση με συγκινεί και με συγκινήσε πολύ, πολύ βαθιά, τόσο που δεν θα τολμούσα να προσπαθήσω να το πω με λέξεις. Το ότι επιμείνατε έτσι και αν κάμια φορά αισθάνθηκα ενστικτοδός κατά κάποιο τρόπο ότι στο τέλο δεν θα επιμένατε και ότι... Άντρας, καθώ είστε, μπορούσατε να αυταπατάσετε λίγο ασυνείδητα σχετικά με τη δύναμη των ίδιων σας των συναισθημάτων. Δεν πρέπει αυτό να σας εκπλήτει. Ένιωθα ότι θα ήταν εποφελέστερο και πιο ευχάριστο για σας αν πράγματι ήταν έτσι. Εν πάση περιπτώσει, η φιλία σας θα μου είναι ακριβή μέχρι το τέλος». Ποτέ κανεί από όσου με αγαπούσαν δεν με αποκάλεσε Ελίζαμπεθ. Μου μοιάζει τόσο λίγο όνομά μου που αν η φωνή έλεγε ξαφνικά «Ελίζαμπεθ, θα έκανα ευθύς μεταβολή, το ίδιο και αδελφή μου, αμέσως». Το μικρό μου όνομα είναι απλώς για λόγους ευφωνίας Μπα. Mm. Η ικανότητα να αγαπώ είναι, νομίζω, η πιο μεγάλη δύναμή μου. Το πίστευα ήδη πριν σα γνωρίσω και νιώσω να παίρνει μορφή μέσα μου ένα συγκεκριμένο συνέστημα. Και παρότι όλε οι γυναίκε θα μπορούσαν να σα αγαπήσουν, κάθε γυναίκα που η αντίληψή τη θα υπαρκούσε για να σα ξεχωρίσει, ή φανταστείτε ότι επιχειρώ δωρεάν να αναδείξω το ρόλο μου. Εν εγώ επιμένω να πείθω τον εαυτό μου ότι. για πολλέ, θα μπορούσατε να είστε ο καλύτερο ανάμεσα στου καλού. Ή ένας από αυτούς, για μένα τους αντικαθιστάτε όλους. Για πολλές θα ήσασταν ίσως το επιστέγασμα της ευτυχίας. Για μένα η ίδια η ευτυχία. Ως να σα ευλογεί Και να δικαιώσει όσα υπήρξαν μου όσα θα έρθουν Και να μου επιτρέψει να μην σπαταλήσω ποτέ κανέναν από τους ήλιους σας Μου ζητάτε ποτέ στις σκέψεις σας αναρωτιέμαι να εγκαταλείψω τον ήλιο σας Όχι, όχι Η αγάπη προστατεύει την αγάπη Κι εγώ έχω πίστη Δεν γνωρίζετε τι σήμενε η ζωή μου πριν να την αγγίξετε Ο άγγελέ μου εσείς στην πόρτα της φυλακής Σας αγαπώ περισσότερο από τον εαυτό μου Ως τα πέρατα των ουρανών Ευχαριστώ τον Θεό που μπόρεσα να κοιτάξω πέρα από τον τάφο μαζί σας Και ελπίζω να είμαι περισσότερα ανταξιάς τουλάχιστον εκεί Όταν φεύγετε βρίσκω τα λουλούδια σας Και ποτέ δεν μου μιλάτε γι' αυτά ούτε μου τα δείχνετε Με τον ίδιο τρόπο αντί για χθες, θα σας ευχαριστήσω σήμερα Ευχαριστώ Υπολογίστε ανάμεσα στα θαύματα το γεγονός ότι τα λουλούδια σας ζουν μαζί μου Αυτό το δέχομαι ως ιονό ακριβέ αγαπημένο Γενικά τα λουλούδια, όλα τα άλλα λουλούδια Πεθαίνουν από απελπισία όταν βρεθούν σε αυτή την ατμόσφαιρα